Με τα δεύτερο, ταξιδεύοντας με τα μουσική. Φίλε και φίλοι αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του μεταδεύτηρου το μεταδεύτηρο το ραδιόφωνο μας για τον πολιτισμό το ραδιόφωνο στο οποίο αναφερόμαστε για τον πολιτισμό στον πολιτισμό μεταφέρουμε πολιτισμό μεταφέρουμε και τις ανησυχίες τις αγωνίες μας όπως όλοι οι άνθρωποι που στον πολιτισμό Έχουμε ανησυχίες και αγωνίες για το τι συμβαίνει στην κοινωνία γύρω μας, για το πώ οργανωνόμαστε ή πώς αποδιοργανωνόμαστε. Πολιτισμός και πολιτικοί έχουν την ίδια ρίζα, προέρχονται από την ίδια λέξη, την ίδια έννοια και δεν είναι τυχαίο καθόλου. Το μεταδεύτερο είναι ένα συνεργατικό ραδιόφωνο. Πολλοί είμαστε, είμαστε 60-70 άτομα, ούτε... έχω απολυγείς ακριβώ αυτή τη στιγμή η οποία έχουμε κάνει αυτό το σταθμό εδώ και 10 χρόνια στην ουσία. Εννιά χρόνια βρισκόμαστε εδώ στο Music Corner που μας φιλοξενεί στον πρώτο όροφο, το ιστορικό δίσκο Πανεπιστημίου 56 και Μανουήλ Μπενάκη, γωνία κοντά στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας. Κάποιες εκπομπές τις ακούτε ηχογραφημένες mm. από τα... Σπίτια από τα στούντιο του καθενός Κάποιες αρκετές τις ακούτε εδώ ζωντανές, Να βγαίνουν μέσα από το στούντιο Όπως αυτή τη στιγμή που μιλάμε 10 Απριλίου 2023 Η ώρα είναι 10 και 6 λεπτά Ή όποτε βέβαια ξανακούτε ηχογραφημένη αυτή την εκπομπή σε αναμετάδοση Εγώ όμως στα Ματσπάρχα Σε εκπομπή Αλίς Μαργαριταριών, Όπως συνήθως τις Δευτέρες τα πρωινά 10 με 12 Σας κάνουμε παρέα για να ξεκινήσει το ζωντανό πρόγραμμα της βδομάδας από τη Δευτέρα συνήθως με αρκετη μουσική, με κλασική μουσική λέμε Από κλασική μουσική ξεκίνησε η εκπομπή μας Η Μαργαριταριών είναι ο τίτλος, το όνομα της ομώνυμης όπερας του Μπιζέ και το σήμα μας που παίζουμε πάντα το «Ζεκχοάν» το είναι μια Άρια από, το, από τη συγκεκριμένη όπερα την εκτέλεση που ακούσαμε σήμερα ακούμε διάφορες εκτέλεσεις κατά καιρούς για αλλαγή, για ποικιλία. η εκτέλεση που ακούσαμε σήμερα την έχουμε ξανακούσει είναι ο Ντέιβιν Κίλμορ ο τραγουδιστής και στέλεχος και κιθαρίστας των Πινκ Φλόιντ με τη χαρακτηριστική γαλλική προφορά ενός Άγγλου Σήμερα θα μιλάμε λίγο, θα λέμε κάποια πράγματα που σκεφτόμαστε, που σκέφτομε σε σχέση με τα κοινωνικά μας, τα γύρω μας, τα πολιτικά, τον τρόπο που η κοινωνία μας στην ουσία αποδιοργανώνεται, δεν μπορούμε να απομακριβώς οργανώνεται, αλλά θα ακούμε και μουσική. Η μουσική που θα ακούμε θα είναι... Αυτό που διαλέξαμε σήμερα θα ακούμε κομμάτια Από ένα δίσκο ανατολικής ας πούμε Αφρικανικής ανατολικής αραβικής jazz. Θα πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό Αλλά αφού ξεκινήσουμε με λίγες νότες Για να γεμίσουν λίγο τα αυτιά μας με αρμονία Για να μπορούμε να προχωρήσουμε αυτό το λίγο της μέρας μας Λίγο ακόμα Anuar Brahem, εάν το προφέρω σωστά, Anuar Brahem. Ένα album. Ο Anuar Brahem παίζει ούτη. Φρανσουά Κουτυριαί πιάνο. Κλάους Gessing. Μπάσο κλαρινέτο. Bjorn Meyer, αν το λέω καλά, basso την Ορχήστρα της Ιταλικής Ελβε... Ιταλόφωνης Ελβετία, ορχέστρα della Svizzera Italiana, στη διεύθυνση του Πιέτρο Μιανίτη. Το άλμπουμ λέγεται «Souvenance», ανάμνηση, ε, μνήμη, το να θυμάσαι. Το άλμπουμ γράφτηκε κατά τη διάρκεια της... Ε, Αραβικής Άνοιξης Στην Την Ισία Την Ίσιος Ομπραχέμ Η Αραβική Άνοιξη Το 2011 Ήταν μία Στις αρχές δεκαετία του 2010 τέλο πάντων το 2011 ξεκίνησε Ήταν μία Σειρά από μεγάλες διαδηλώσεις Που ζητούσαν Εκδημοκρατισμό εναντίον της, της Διαφθοράς και της αυθαίρετης εξουσίας στην Ιεμένη και προχώρησε προς διάφορες άλλες αραβικές χώρες. Ο Μπραχέμ δήλωνε ότι δεν αναφέρεται ακριβώς κομμάτι προς κομμάτι σε συγκεκριμένα περιστατικά της Αραβικής Άνοιξης αλλά σίγουρα όταν γραφόταν το άλμπουμ αισθανόταν ότι είναι ιδιαίτερα επηρεασμένο από τα γεγονότα της εποχής εκείνης το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε λέγεται improbable day μια πίθανη μέρα. όχι με την έννοια της απίθανης της πολύ ωραίας με την έννοια της μιας μέρας που δεν ήταν πιθανό να συμβεί συνέβη όμως έρχονται οι μέρες έτσι κι αλλιώς είτε πιθανές είτε απίθανε οι μέρες έρχονται εδώ εμεί στην Αθήνα χωρίς ακριβώς μια ελληνική άνοιξη ούτε μια Ευρωπαϊκή Άνοιξη μάλλον σε μια Ευρώπη η οποία παραπέει συνεχώς προς κατευθύνσεις τις οποίες δεν γνωρίζει και δεν θέλει να γνωρίσει με αντιδράσεις του κόσμου, με διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη αλλού περισσότερες, αλλού λιγότερες με διαφορετικά θέματα αλλού το συνταξιοδοτικό, αλλού η ακρίβεια αλλού οι επιδράσεις των πολέμων, ίσως θα περίμεναμε να δούμε λίγο περισσότερο από αυτό αλλά δεν βλέπουμε και στη χώρα μας το ίδιο με αντιδράσεις με εκλογές αναγγελμένες για τις 21 Μαΐου με ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο δεν είναι βέβαιο ότι ξέρει τι ακριβώς ζητάει και σίγουρα δεν είναι βέβαιον ότι ξέρει να λέει στους πολίτες αυτά που πιστεύει και αυτά που έχει σκοπό να εφαρμόσει εάν έχει σκοπό να εφαρμόσει κάποια πράγματα με μία συνέπεια και μία δομή Asen Sky ο γεμάτος στάχτη ή ο σταχτής ουρανός Thank you. εκλογές της 21ης Μαου. τις πρώτες εκλογές όπως μας λένε γιατί προεξοφλούν ότι θα γίνουν δεύτερες γιατί στην ουσία προεξοφλούν ότι δεν θα συνεργαστούν τα κόμματα μεταξύ τους ασχετά αν μπορεί και να γίνει ποτέ δεν ξέρεις όχι όμως για λόγους συνεργασίας θα συνεργαστούν εάν είναι για άλλους λόγους που αυτοί θα ξέρουν καλύτερα από εμά και εμάς θα μας μεταδίδουν κάτι λίγο διαφορετικό Περάσαν τα περασμένα χρόνια με, στη σκιά μεγάλων ρηστιχημάτων όπως τα Τέμπη. Πάρα πολλών θανάτων που δεν έπρεπε να έχουν γίνει εάν λειτουργούσαν τα νοσοκομεία και οι μονάδες ενδιατικής θεραπείας επί COVID και όχι μόνο επί COVID γιατί το πρόβλημα είναι γενικότερο και ισχύει και τις υπόλοιπε εποχές. Πέρασαν τα χρόνια και τα σχολεία, τα πανεπιστήμια αποσυντήθενται Λόγω έλλειψη χρημάτων, λόγω έλλειψη χρηματοδότηση, η υγεία αποσυντίθεται λόγω έλλειψη χρηματοδότηση, λόγω έλλειψη προσωπικού, οι σιδηροδρομικέ γραμμέ αποσυντίθεται και σκοτώνουν, λόγω έλλειψη χρημάτων και λόγω έλλειψη προσωπικού. Η έλλειψη προσωπικού δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε επειδή υπήρχε αναμομβρία, αλλά είναι επιλογέ, κυβερνητικέ πολιτικέ οι οποίε έχουν έρθει ως αποτελέσματα των μνημονίων, αλλά και όχι μόνο. Έχουν έρθει ως αποτελέσματα ενός νεοφιλελεύθερου μπαράζι, ενός χυμάρου νεοφιλελεύθερου που έχει σαρώσει την Ευρώπη, ξεκινώντας από, το, από τη δεκαετία του 1980. Από το 79 που εξελέγει Θάτσερ στην Αγγλία και έκτοτε, αυτός ο χιμάρος συνεχίζει. Έχουμε συζητήσει στην Ελλάδα, στη χώρα μα, στην Αθήνα, στι πόλει τη στις υπόλοιπη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Κρήτη, στην Πάτρα. Έχουμε συζητήσει, έχουμε διαδηλώσει για τα θέατρα, για του ηθοποιού, για του σκηνοθέτε, για τα δικαιώματά του, τα εργασιακά και τα εκπαιδευτικά, την αναγνώριση τη εκπαιδευσή του, για του μουσικού, για του καλλιτέχνε. Έχουμε σίγουρα ένα κράτο το οποίο αδιαφορεί πλήρω για τι τέχνε αντί το πολύ πολύ να τις θεωρεί μια καλή διασκέδαση Σε νυχτερινά μαγαζιά Και δεν είναι αυτή η κυβέρνηση Είναι μια σειρά κυβερνήσεων που Στη χώρα από πολλά χρόνια πια Που γίνεται αυτό Έχουμε μια συζήτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις Έχουμε μια συζήτηση για την επικείμενη ίσως Ιδιωτικοποίηση του νερού Έχουμε μια συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση των τρένων Των λιμανιών των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας με μια ιδιότυπη ιδιωτικοποίηση που κάνουμε εμείς στην Ελλάδα αφού γεμίσουμε τις εφημερίδες και τα κανάλια και τις εκπομπές με τα καλά της ιδιωτικοποίηση στον ιδιωτικό τομέα που είναι τόσο πολύ πιο αποτελεσματικός γιατί έχει κίνητρα Μετά τα πουλάμε της δημόσια περιουσία μας σε που συνήθως είναι κρατικές απλώ άλλων χωρών Τώρα τι είδου σύγχυση είναι αυτή Καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως διαφορετικά Τα πράγματα που ανακοινώνονται Και τα πράγματα που συμβαίνουν όπως έλεγε ο Τσέρτσιλ Η πολιτική Είναι γεμάτη από Πράγματα Που λέγονται αλλά δεν γίνονται Και πράγματα που γίνονται αλλά δεν λέγονται Είμαστε πολίτες ενημερωμένοι συνήθως στην Ελλάδα παρόλο που είμαστε και παραπλανημένοι όσο γίνεται ιδεολογικά αν και τα τελευταία χρόνια τα media, τα μέσα ενημέρωσης δεν το λέμε και πλήρως ενημερωτικά αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε τα αίτια ενός μάλλον έχει ενδιαφέρον το αίτιο του δυστυχήματο. Έχει ενδιαφέρον το αν θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό Αλλά αυτό που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν είναι τα επιμέρους Αλλά είναι ο συνολικός τρόπος που βλέπουμε την κοινωνία μας Που τασόμαστε μέσα στην κοινωνία μας Και αν είμαστε ειλικρινεί στο πώς θα θέλαμε να τη διαμορφώσουμε Και την προοπτική θέλουμε να τη δώσουμε προς το μέλλον Για την ώρα α πάμε να ακούσουμε λίγο Από τον Ανουάρ Μπραχέμ και το συγκρότημά του Deliverance, σωτηρία, έξοδο, Πάσχα. Αν θέλετε, Πέρασμα. Ζούμε σε χώρες στη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείες που είναι το πιο χαρακτηριστικό και τρανό παράδειγμα του καπιταλισμού της αστικής δημοκρατίας, μπορεί να τη λένε άλλη, δημοκρατίας της αγοράς, του καπιταλισμού κοινωνικού συστήματος και οικονομικού ταυτοχρόνους και ιδεολογικού και πολιτικού που έχουμε αυτή τη δίδυμη σχέση μεταξύ των δικαιωμάτων των πολιτών τουλάχιστον στα χαρτιά, στο Σύνταγμα του δικαιώματος που έχουμε ο καθένας με μία ψήφο να καθορίζουμε τις κυβερνήσεις και τις εξουσίες που ασκούνται πάνω μας το ότι είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες ας πούμε ότι ψηφίζουν οι 6-6,5 εκατομμύρια δεν θυμάμαι πόσοι είναι στο εκλογικό σώμα και ότι ο καθένας μας ανεξάρτητα από το ποιος είναι έχει μία ψήφο ακριβώς έτσι φαινομενικά υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας το οποίο απορρέει από τους ψηφοφόρους άρα οι κυβερνήσεις είναι υπόλογες προς τους ψηφοφόρους άρα αυτές οι κυβερνήσεις ακούν τους ψηφοφόρους και έτσι ως πολίτε μπορούμε και αποφασίζουμε και το δίδυμο αδερφάκι αυτού του αυτή τη έκφραση τη κοινοβουλευτική όσο είναι εκπροσώπηση, όσο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι μα που ψηφίσαμε, μας εκπροσωπούν πραγματικά γιατί εμεί τα θέλαμε, αλλά δεν είμαστε πάντα σίγουροι. Και το δίδυμο αδερφάκι αυτού του ίδιου φαινομένου είναι τα χρήματα. Είναι η εξουσία που δίνουν τα χρήματα στα μέσα παραγωγή. Εξουσία που δίνουν στα υλικά αντικείμενα Στη γη Στα μηχανήματα Στα εργοστάσια Στα δίκτυα διανομής Επομένως Στον τρόπο στην άνεση Που μπορούμε να ζούμε καλύτερα Ο καθένας μας αλλά κυρίως Να εξουσιάζουμε άλλους γύρω μας Και να επηρεάζουμε και την πολιτική εξουσία Φυσικά όταν τα αυτά τα χρήματα γίνονται πάρα πολλά Αυτό το δίδυμο σύστημα Για κάποιου. Φιλόσοφους, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους Έχει κάποια καλά Είναι αυτή η ατελείσμενη δημοκρατία, αστική δημοκρατία Η οποία ταυτόχρόνω έχουμε Ένας κάθε άνθρωπος μία ψήφο Από τότε μάλιστα που ψηφίζουν και οι γυναίκες Κάθε ενήλικος άνθρωπος μία ψήφο Και από την άλλη έχουμε την εξουσία του χρήματος Και αυτό, αυτά τα δύο έρχονται σε μία ισορροπία τρόμου μεταξύ τους αλλά όμως ισορροπία δεν είναι αλήθεια αυτό και δεν είναι πάντα αλήθεια υπήρξε κάποια περίοδος στην, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες κυρίω στην Ευρώπη που δημιουργήθηκε το λεγόμενο κράτος πρόνοιας με δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία ορισμένα βασικά ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα τα 8 ώρα τα οποία είχαν πλέ τα οποία σε ανεπτυγμένες χώρες γινόντουσαν όλο και μικρότερα Όπως γίνονται ακόμα στη Σκανδιναβία ας πούμε Μικρότερα τα ωράρια εργασίας εννοώ Από 40 ώρες γίνανε 36, γίνανε 35, γίνονται 34 Γίνονται 32 κατά περίπτωση 30 Και με πολύ καλύτερες αμοιβέ, Όχι εδώ όμως Αυτή η ισορροπία τρόμου διαταράσεται Εφόσον, αφού λοιπόν μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατάφερε και υπήρξε μια ισορροπία, να μην μπούμε σε λεπτομέρειε αλλά και μακροοικονομικά, τεχνικά, η σοσιαλδημοκρατία, α την μπούμε, το οικονομικό σκέλο τη σοσιαλδημοκρατία εκτό που δημιουργούσε μια κοινωνική ειρήνη και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, να είναι έστω κάπω ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι, ώστε να μην επαναστατούν ενάντια στην εκμετάλλευση που έτσι αλλιώ κάνουν οι εργοδότε για να βγάλουν κέρδη μετά τη δεκαετία, δεκαετία του 80 και μετά φαίνεται ότι η, η πολύ άρχουσα τάξη βαρέθηκε να δίνει δικαιώματα στους εργαζόμενους ακόμα και αν το οικονομικό σύστημα είχε αποδειχθεί ότι ήταν μάλλον το πιο αποδοτικό στην ιστορία της ανθρωπότητας και λόγω κάποιων συγκυριών της έλευση τη τεχνολογίας Οι μεγάλε επιχειρήσει, οι πολιεθνικέ, γίνανε αρκετά ισχυρέ ώστε να αισθάνονται υπεράνω κυβερνήσεων. Αυτό το σύστημα προχώρησε ακόμα περισσότερο στι μέρε μα να έχουμε πολιτικού οι οποίοι έχουν ένα ορίζοντα 2 με 3 με 4 χρόνια μέχρι τι επόμενε εκλογέ σε αυτά που κάνουν. Και πολύ μεγάλε επιχειρήσει που έχουν τη μεγάλη εξουσία, οι οποίε διοικούνται από διοικητικά συμβούλια και διευθύνονται συμβούλους που έχουν έναν ορίζοντα δύο, τρία με τέσσερα χρόνια μέχρι την επόμενη εκλογή τους και αυτή είναι η συνταγή της καταστροφής για μια κοινωνία όταν κανείς δεν έχει έναν μακρύτερο χρονικό ορίζοντα έστω και συμφεροντολογικά να προσπάθει να φτιάξει πράγματα που θα επιβιώσουν αυτών των βραχαίων οριζόντων Έχουμε αφήσει λοιπόν στις δυνάμεις της αγοράς το πούμε έτσι, την παραγωγή, τη διανομή των προϊόντων Τον καθορισμό των εισοδημάτων μας Των μεγάλων ανισοτήτων Μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ τάξεων Μεταξύ χωρών, μεταξύ περιφερειών Έχουμε αφήσει στο πολιτικό σκέλος Στην ουσία τον κατευνασμό των μαζών Ώστε να μένουν λίγο ικανοποιημένε Εάν γίνεται και αν δεν γίνεται προσλαμβάνουμε πολλούς αστυνομικούς αντί για γιατρούς και δασκάλους. Είναι κάτι που το ζούμε στη χώρα μας και το ξέρουμε. Και έχουμε ξεχάσει ακόμα και τις πολύ βασικές και θεμελιώδεις συζητήσεις και αναλύσεις μεταξύ οικονομολόγων για το πώς μπορεί να γίνει μια καλύτερη παραγωγή και διανομή που να είναι πιο καλή, πιο εποφελής για όλους, για ένα σύνολο κοινωνικό, Έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει κοινωνικό σύνολο, τα πράγματα τα οποία κάνουν οι κυβερνήσεις ή οι γόναμπι κυβερνήσεις, τα κόμματα που θα ήθελαν να πάρουν εξουσία ή να επανέλθουν στην εξουσία. Οι πολιτικές που αναγγέλλονται και που εκτελούνται γίνονται με βάση κάποιες δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους συνεχώς. Οι πολιτικές γίνονται με βάση κάποια συμφέροντα που θα τους υποστηρίζουν και που δεν θα τους υποστηρίζουν. Μια σειρήνα ακούτε ανεξάρτητα από αυτά που λέμε εμείς τώρα. Απλώς περνάει δίπλα από το στούντιό μας εδώ στην Πανεπιστημίου. Και πριν συνεχίσουμε πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο «σουβενάνς», «μνήμες», «αναμνήσεις» Οι μνήμες και οι αναμνήσεις, οι μνήμες, οι νοσταλγίες ακόμα και οι μελαγχολίες που δημιουργούνται από πράγματα, συναισθήματα ανθρώπους που έφυγαν ξέρουμε ότι οι μνήμη ή ελπίζουμε να ξέρουμε ή θα θέλαμε οι μνήμε οι αναμνήσεις να είναι οι νοσταλγίες να είναι το πιο ισχυρό δομικό υλικό Για να δημιουργήσουμε επιθυμίες και ελπίδες Σουβενάντς λοιπόν Από τον Ανουάρ Μπραχέμ Να θυμίσουμε λίγο και τους μουσικούς Είναι ωραία να θυμόμαστε τους μουσικούς Ο Ανουάρ Μπραχέμ ο ίδιος παίζει ούτι Φρανσουά Κουτυριέ πιάνο Μπάσο Κλαρινέτο Κλάους Γκέσινγκ Μπιόρν αν το λέω σωστά Μπάσο και η Ορκέστρα de la Svitsera Italiana, η Ορχήστρα της Ιταλικής, τη Ιταλόφυνης Ελβετία με τον πιέτρο Μιανίτη. Σουβενάντς, λοιπόν. Μία από τα Μία από έτσι, Ένα από τα ωραία συνοδευτικά κέρδη που έχουμε Με το να μα φιλοξενεί Το Music Corner εδώ στο Πρώτο του όροφο που μας έχει δώσει το χώρο Να κάνουμε το στούντιο Μας έχει παραχωρήσει το χώρο Να κάνουμε το στούντιο Είναι ότι μπαίνεις μια μέρα Στο δισκοπολείο για να φτάσουμε πάνω Και Ακούσεις αυτή την πολύ ωραία μουσική που ακούμε σήμερα Και ρωτάς τα παιδιά κάτω Τι είναι αυτό που ακούμε Αφού δεν το είχαμε Δεν μπορούμε να το έχουμε μάθει και όλα Και σου λένε ο Άρμπραχέμ Σου δείχνει το εξώφυλλο του δίσκου Τον οποίο έτσι τον μαθαίνεις Και έτσι τον έχουμε και σήμερα Και τον ακούμε σε αυτό το μεγάλο δίλημα λοιπόν μεταξύ πολιτών, κοινωνίας πολιτών οι οποίοι έχουν κάποιες επιθυμίες κάποιες απαιτήσεις μια κοινωνία η οποία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Ευρώπη έχοντας αντιμετωπίσει μια ολική καταστροφή κοινή για όλους έκανε τους ανθρώπους πιο αλληλέγγυους από ό,τι είναι συνήθω και αποφάσισαν ποτέ πια πόλεμους <και> αποφάσισαν να εξασφαλίσουν κάποια βασικά στοιχεία τη αξιοπρεπού διαβίωση, όπως τροφή, ελάχιστου μισθού, παιδεία και υγεία παρεχόμενοι δωρεάν σε όλου. Ταυτόχρονα υπήρξαν κάποιοι οικονομολόγοι, <coughs> προεξάρχοντε του Τζον Μέιλ, Νάρτ οι οποίοι συνειδητοποίησαν ότι με μία συνεχεία να διανομήσω από του τους πιο πλούσιους στους πιο φτωχούς μπορούσε ο καπιταλισμός να αποφύγει τις ενγενείς κρίσεις για τις οποίες είχε μιλήσει ο Μάρξ και οι οποίες δεν είναι θέμα ιδεολογίας ή πολιτικής επιλογής αλλά είναι θέμα απλών μαθηματικών πάρα πολύ απλής αριθμητικής η οποια αριθμητικη όσο και να φιλοσοφήσουμε ορισμένε φορές μπορεί να γίνει αμήλικτη. Έτσι λοιπόν για πολλά χρόνια Μπήκαν πολλά πράγματα στην ατζέντα μαζί Εφόσον ξεκίνησαν και μπήκαν Τα θέματα Της δωρεάν παιδείας και υγείας Δημιουργήθηκε Εκτός από τα διάφορα αγαθά και είδη Εμπορεύματα τα οποία υπάρχουν στην αγορά Και τα εμπορεύονται οι άνθρωποι Κάποιοι τα παράγουν Κάποιοι τα εμπορεύονται Δημιουργήθηκε και μία Εννοιολογικά στους οικονομολόγους Κοινωνιολόγους δημιουργήθηκε Δημιουργήθηκαν δύο έννοιε, η έννοια του δημόσιου αγαθού, που δεν είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε σε πρώτη, στο πρώτο άκουσμα τη λέξη, και η έννοια του αγαθού που όλοι δικαιούνται. Τα αγαθά που όλοι δικαιούνται είναι μια κοινωνική εφεύρεση, είναι μια πολιτική κοινωνική απόφαση, η οποία παίρνεται από συγκεκριμένε κοινωνίε, σε συγκεκριμένου τόπου, σε συγκεκριμένου χρόνου και λέμε, ας πούμε, ότι όλοι δικαιούνται να έχουν περίθαλψη, αν αρρωστήσουν. Αυτό δεν ίσχυε πάντα και έχει μια τάση να φεύγει από ισχύ σιγά-σιγά, κάτι που εμείς μεγαλώσαμε με αυτό. ίσχυε όμως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το ένα πολύ βασικός πυλώνας του κράτους πρόνοιας, όπως και η διωρεάν παιδεία, η πρόσβαση στην παιδεία. Επίση, δεν καταργείται, αλλά... Υπονομεύεται συνεχώς Υπέρνει μιας ιδιωτικής παιδείας, βέβαια Η οποία δεν είναι καλύτερη έτσι κι αλλιώ. Υστυχώς Υπονομεύεται η δημόσια παιδεία Υπέρνει μιας μη παιδείας στην ουσία Η μιας παιδείας που είναι εμφανώς χειρότερη Από ό,τι θα μπορούσε να είναι Και υπάρχει αυτή η εικόνα της φοβερή πατάλης Της κοινωνική που τη βλέπουμε μπροστά μας Μας δημιουργεί απελπισία Αλλά δεν μπορούμε πάντα να την αλλάξουμε γιατί οι δημοκρατίες λειτουργούν αρκετά περίεργα Τα δημόσια αγαθά στα οικονομικά ως όρος είναι αγαθά τα οποία βρίσκονται Είναι ελεύθερα όπως ο αέρας που αναπνέουμε ας πούμε Ο φωτισμός των δρόμων το βράδυ είναι ελεύθερα και όχι ανταγωνιστικά δηλαδή. Όταν εγώ βλέπω και περπατάω στο δρόμο το βράδυ, δεν μειώνω την ικανότητα των υπολείπων ανθρώπων να βλέπουν. Δεν καταναλώνω το προϊόν με την έννοια ότι θα μένει λιγότερο για του άλλου. Άρα, να δημιουργηθεί ανταγωνισμό. Ο αέρα που αναπνέουμε, αν δεν τον καταστρέφουμε, όσο αναπνέω εγώ, δεν στερεί από του άλλου αέρα. Υπάρχει υπεραρκετός Το νερό που πίνουμε δεν στερεί από του άλλου. Έτσι κι αλλιώ το νερό δεν τελειώνει. Δεν καταναλώνεται Η πρόσβαση σε καθαρό νερό Είναι το θέμα μας Το νερό είναι ένα υλικό Μια χημική ένωση Η οποία είναι πολύ σταθερή στη φύση Ξέρουμε ότι υπάρχει σε τερατώδεις Ποσότητες στη θάλασσα Ο ήλιο το εξατμίζει Η θερμότητα το εξατμίζει Φεύγει ψηλά Κάνει σύννεφα, ξαναπέφτει Γίνεται χιόνι, γίνεται ποτάμια Γίνεται λίμνες, γίνεται από νερού μέσα στα, στα κοιτάσματα. Η πρόσβαση στο καθαρό νερό ε, είναι το ζητούμενο. Το νερό, λοιπόν, δεν ανήκει σε κανέναν, δεν μπορεί κανείς να, το, να πει ότι μου ανήκει, γιατί δεν το παράγει κανείς. Υπάρχει στη φύση και υπάρχει, όπως είπαμε, στην ουσία απαράλλαχτο. Δηλαδή, το βρώμικο νερό είναι νερό, η χημική ένωση δεν αλλάζει, απλώ έχει διαλυμένα μέσα και άλλα πράγματα. Το φιλτράρεις, το καθαρίζεις και το πίνεις Ή φιλτράρεται μόνο του μέσα από τα πετρώματα Και βγαίνει στις πηγέ. Το νερό προφανώς και ο αέρας που αναπνέουμε Μπήκανε κατευθείαν στα αγαθά τα οποία δικαιούνται όλοι Σε επαρκής ποσότητε όπως λέμε Και σε τελείως προσιτές τιμές Και αν η αγορά δεν είναι απαραίτητο Στην οικονομική θεωρία ότι θα είναι ελεύθερο είναι όμω απαραίτητο να είναι σε επαρκεί ποσότητε και σε σωστέ τιμέ. Αν η αγορά λοιπόν δεν έχει κάποιο λόγο να το παρέχει δωρεάν ή πάρα πολύ φτηνά από μόνη τη, σημαίνει ότι καλό είναι να παρέμβει το δημόσιο και να φροντίσει να παρέχεται σε ικανέ ποσότητε και τιμέ. Θα δούμε όμω κάτι ενδιαφέρον οικονομικά σε λίγο μετά την. Την νησία την αυγή, η νησία την αυγή, η αυγή στην νησία που είναι το επόμενο κομμάτι. Την at dawn. Σε όλη τη διάρκεια λοιπόν του, Των δεκαετιών από το 1945 Που τέλειωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος Στις περισσότερες χώρες Εκτός από εδώ βέβαια mm. Τα αγαθά τα οποία θεωρήθηκαν Σημαντικά Σημαντικά με την έννοια να τα δικαιούνται όλοι Μπήκαν γενικά στην Ευρώπη Σε κρατικές παραγωγές Σε κρατικές επιχειρήσεις δημόσιες Οι οποίες το, το παρήγαγαν Γιατί Υπήρξε μια ολόκληρη σχολή σκέψης για το πώς πρέπει να τιμολογούνται από τη στιγμή που θεωρείται ότι ήταν σημαντικό για την κοινωνία να καταναλώνονται σε επαρκείς ποσότητες και ποιότητες από όλου. Δημιουργήθηκαν υποδείγματα τα οποία προσπαθούσαν να καταλήξουν στις βέλτιστες ποσότητες και τιμολογήσεις έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να τα απολαμβάνει και ανακαλύπτεται και ένα μέρος τουλάχιστον του κόστους παραγωγής τους. Το νερό βέβαια δεν παράγεται από ό,τι έχουμε πει, το νερό μας καθαρίζεται και μεταφέρεται. Ε, το παίρνουμε ως πρώτη ύλη έτοιμο από τη φύση, αλλά χρειάζεται καθαρισμός, χρειάζονται δίκτυα. Στη θεωρία την οικονομική υπήρξε πάντα μια συζήτηση μεταξύ των πλειών εκτιμάτων της δημόσιας παραγωγής και της ιδιωτικής παραγωγής. Η δημόσια παραγωγή είχε το πλεονέκτημα πάντα και έχει ότι μπορεί να σχεδιαστεί με τρόπο που να είναι καλός για το κοινωνικό καλό με έναν ευφυγή τρόπο περισσότερο από το να κοιτάμε μια τιμή που ανεβαίνει και κατεβαίνει. Η ιδιωτική παραγωγή υποτίθεται ότι κάλυπτε το κίνητρο των ιδιωτών να είναι πιο αποτελεσματική πιο αποδοτική. Η παραγωγή ίδια να μην γίνονται σπατάλε, δηλαδή τεχνικέ, α πούμε. Όμω η, ε, η θεωρία όλη που λέει ότι η ιδιωτική παραγωγή μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη αποτελεσματικότητα βασίζεται δυστυχώ στη θεωρία του τέλειου ανταγωνισμού, ο οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σχεδόν σε καμία αγορά. Πρακτικά δεν υπάρχει σε καμία. Αλλιώ αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα στην οικονομική θεωρία ότι ο ανταγωνισμό, ο οποίο είναι ολιγοπωλιακό οδηγεί σε πολύ σημαντική υποπαραγωγή και πολύ σημαντικά ψηλότερες τιμές από ό,τι θα θέλαμε για την κοινωνία για το κοινωνικό καλό γι' αυτό και προκρίθηκε στην Ευρώπη η λύση της δημόσιας παραγωγής, της κρατικής ειδικά επειδή ε, τα λεγόμενα utilities η, η ενέργεια, το νερό, η τηλεπικοινωνίες χρειαζόταν πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις υποδομών Φανταστείτε κάθε σωληνάκι που φτάνει σε κάθε σπίτι, το οποίο το κράτο μπορούσε πιο εύκολα από κάποιου ιδιώτε να κάνει αυτέ τι επενδύσει. Γίνανε αυτέ οι επενδύσει και αυτά ονομάζονται φυσικά μονοπόλια, γιατί από τη στιγμή που έχει τι υποδομέ, δεν συμφέρει κανέναν άλλο να φτιάξει άλλε δίπλα σου. Έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Και όταν μάλιστα τα φυσικά μονοπόλια συνδυαζόντουσαν με αγαθά τα οποία θέλαμε να τα παίρνουν όλοι σε επαρκεί ποσότητε. Αναλαμβάνανε αυτά τα μονοπόλια Τα κράτη Αυτό ήταν γραμμένο στα textbooks Με τα οποία μεγάλωσα εγώ Τη δεκαετία του 70 πριν πάω στο πανεπιστήμιο Τα οποία ήταν γραμμένα Από το Λήψη, από το Σάμιλσον Από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν αριστεροί Δεν ήταν καρσοσιαλδημοκράτες Ήτανε άνθρωποι οικονομολόγοι Της αγοράς οι οποίοι απ ό, απλώς βλέπαν Τεχνικά και Έχοντας μεγαλώσει Με το κράτος πρόνο θεωρούσαν προφανές ότι δεν μπορούμε όλα σε όλα να φερόμαστε με τον ίδιο τρόπο όπως λέει ο πρόεδρος στην Εστλέο ότι όλα είναι έτσι και το νερό Η Οικονομική θεωρία λοιπόν εκτός από τη σημερινή ακραία έκφραση του νεοφιλελευθερισμού ακόμα και στους προδρόμους στους, δηλαδή στους μονεταριστές την εποχή της Θάτσερ πήχε λίγο από τον να λέει ότι αυτά τα αγαθά να μείνουν τελείως στην ελεύθερη αγορά αν και γίνανε ιδιωτικοποιήσει στην Αγγλία οι οποίες αντιστράφηκαν βέβαια αργότερα βλέποντας την καταστροφή που μπορεί να δημιουργηθεί Η προσήλωση κάποιων πολιτικών και κάποιας ιδεολογίας στο, στην αμυγή ελεύθερη αγορά είναι αντίθετη με κάθε ιστορικό παράδειγμα είναι αντίθετη με κάθε σκεπτόμενο επιστήμονε ή διανοούμενο υπάρχει ένα, ένα μικρή παράγραφος στον πλούτο των εθνών του ανταμ σμιθ το θεωρούμενος αρχική βίβλο ας πούμε της ελεύθερης οικονομίας γιατί είναι εκεί που πρώτο δημιουργήθηκε πρώτο εμφανίστηκε η έννοια του αόρα του χεριού της αγοράς ο Adam πολιτικός οικονομολόγος του 19ου αιώνα, θέλησε να καταλάβει γιατί αυτό προσπαθούσαν οι άνθρωποι να κάνουν οι επιστήμονε τότε, να καταλάβει πώ γίνεται να δουλεύει έστω και για λίγο η αγορά, τη στιγμή που ο καθένα, εγώ πήγαινα να πάρω μια φρατζόλα ψωμί, παρήγαγα παρήγα, ένα, μια καρέκλα ω μαραγκό. Ε, πώ γίνεται να ισορροπούν αυτά τα πράγματα, έστω και για λίγο, αφού υπάρχουν εκατομμύρια τελείω άναρχε ξεχωριστέ αποφάσει, και κατέληξε σε αυτό το περίφημο. Το άρωτο χέρι, σαν να υπάρχει ένα αόρατο χέρι το οποίο ρυθμίζει τι αγορέ. Βέβαια, Άνταμ Σμιθ, αυτό το οποίο δεν αποκαλύπτεται συνήθω είναι ότι προ το τέλο του βιβλίου υπάρχει μια παράγραφο που λέει ότι αφού περιγράψαμε λοιπόν το άρωτο χέρι και πώ δουλεύει, εγώ πιστεύω ότι αν αφαιθούν οι αγορέ τώρα τελείω ελεύθερε να λειτουργήσουν, είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου μέχρι ο ένα άνθρωπο να αρχίσει να τρώει τον άλλον. Το οποίο συμβολικά φυσικά και έγινε πάρα αυτά εκείνη τη στιγμή. «Ιούσεφς song το τραγούδι του Ιούσεφ Θα πέσετε πάνω λοιπόν σε κάποιους πολύ καλά ενημερωμένους και διαβασμένους δημοσιογράφους οι οποίοι σε κάθε τόνο υψηλό, χαμηλό, μέτριο, υποβόσκοντα, υπεριπτάμενο θα σας λένε ότι η οικονομική θεωρία δείχνει ότι πάντα η παραγωγή είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται από την ελεύθερη οικονομία και ότι ακόμα και αν θέλαμε θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες επιδοτήσεις, κάποια διορθωτικά μέτρα για να βοηθήσουμε κάποιους φτωχούς συνανθρώπου μας ε, δεν είναι αλήθεια αυτό η οικονομική θεωρία δεν λέει τίποτα τέτοιο απολύτως, καμία οικονομική θεωρία δεν λέει κάτι τέτοιο υπάρχει η θεωρία που λέει ότι η ελεύθερη αγορά δημιουργεί κάποιο αποτελεσματικό πιο αποδοτικό τρόπο παραγωγής ε, το οποίο όμω ισχύει μόνο στην περίπτωση του πλήρου ανταγωνισμού, όπως δεν υπάρχει πουθενά. Πλήρου ανταγωνισμός είναι ένα σύστημα που δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλέ, πάρα πολύ πάρα, πάρα μικρέ εταιρείε, που καμία δεν μπορεί να επηρεάσει την αγορά και που η κάθε μία παράγει ακριβώ πανομοιότυπα το ίδιο προϊόν. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία απολύτω ποικιλία. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ενδιαφέρον. Περιγράφει μάλλον ε, τι θα γινόταν σε μια κεντρικά ελεγχόμενη φτωχή οικονομία. Που θα έκανε μόνο ένα αυτοκίνητο, Μόσκη κάποτε, α πούμε, μόνο ένα αυτοκίνητο, μόνο ένα μοντέλο για όλου. Χωρί καμία κανένα ενδιαφέρον να δημιουργηθεί καινοτομία, να δημιουργηθεί κάποια ποικιλία σε σχέση με τα γούστα κλπ. Ε, δεν υπάρχουν τέτοιες αγορέ στην πραγματικότητα σε ελεύθερες οικονομία, καθόλου. Κάποιε προσεγγίζουν λίγο, οι οποίοι δεν έχουν και το μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, Αντιθέτω, η οικονομική θεωρία λέει ότι όταν έχεις οποιαδήποτε ολιγοπολιακή, μονοπολιακή δύναμη οι αγορές οδηγούν σε αποτελέσματα τα οποία δεν είναι τα βέλτιστα για την οικονομία σαν σύνολο και βέβαια και για τους ανθρώπους που ζουν μες στην οικονομία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε στη σημερινή μέρα στις κοινωνίες οι οποίες υπάρχουν σήμερα στο νέο τοπίο σε όλη την Ευρώπη είναι ότι έχουμε ξεχάσει πια να λέμε τι είναι καλό για την οικονομία... τι είναι καλό για το κοινωνικό σύνολο. Το λέμε έτσι πολύ τύπου πρετεντέρις, ας πούμε, επιφανειακά... και έτσι κάτι είπαμε, κάτι να έχουμε να πούμε. Mm. Συμμάμαι όταν ήμουν εγώ πιο νέος στη μεταπολίτευση στην πρώτη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή του, original, του αρχικού Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1974 μέχρι το 1980 όταν γινόταν μια απεργία έβγαιναν οι, έβγαινε ο Υπουργός Οικονομικών την πρώτη μέρα και τη δεύτερη μέρα της απεργίας και υπολόγιζε και δήλωνε στι ειδήσει το κόστος στην εθνική οικονομία από αυτή τη μία μέρα απεργία όταν η απεργία γινόταν δεύτερη και τρίτη μέρα ο τότε Πρωθυπουργός ήταν αδύνατο να το ανεχθεί με την γνωστή του αθυροστομία και πάθος και ένταση διέταζε να γίνει οτιδήποτε για να σταματήσει η απεργία και το οτιδήποτε δεν ήταν να τους δίνουμε μέχρι να μην μπορούν να περπατάνε άλλο και να αναγκαστούν να πάνε στα γραφεία τους ήταν να γίνουν κάποιες συζητήσεις και κάποιες συμβιβασμοί, κάποιε υποχωρήσεις στα αιτήματα τα οποία από την εποχή των μνημονίων και μετά τα αιτήματα απλώς αγνοούνται πλήρως από τους κυβερνώντες ανεξαρτήτως πολιτικού φάσματος και παράταξης όσοι έχουν εφαρμόσει έστω και λίγα μνημόνια. Χρησιμοποιούμε ξύλο στο δρόμο για να αντιμετωπίσουμε τις διαμαρτυρίες και τις διαδηλώσεις. Αυτή η άρνηση να δούμε τι στοιχίζει κάτι για την οικονομία συνολικά έχει να κάνει με την αναγνώριση πια ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτή η οντότητα που ονομάζεται η οικονομία ή η κοινωνία δεν μας ενδιαφέρει εννοώ τους κυβερνώντες τους ενδιαφέρει το συμφέρον κάποιων μεγάλων επιχειρηματιών μεγάλων συμφέροντων οι οποίοι έχουν τη δύναμη να ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης και έχουν και τη δύναμη οικονομικά να τους στηρίζουν για να μένουν στην εξουσία είναι μια πολύ μονομερής πια άσκηση εξουσίας χωρίς κανένα προκάλημα. Κοινωνικού καλού, κοινωνικού αγαθού. Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω ότι έρχεται στην... στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, με τις περικαγιές που καίνε τα πάντα, αλλά εμεί δεν κάνουμε τίποτα για την πρόληψη. Με τις πλημμύρε που μετά τι περικαγιές που πλημμυρίζουν τα πάντα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για την πρόληψη. Με τα ρέματα που φράζονται, που χτίζονται, αλλά δεν κάνουμε τίποτα εκτός από το να βάζουμε κάποια πρόστιμα ή κάποια λεφτά για να τακτοποιούνται σε εισαγωγικά τα αυθαίρετα με τις υποκλοπές που γίνονται απροκάλυπτα πια σε παρακολουθούνε παρακολουθούν όλοι όλους ακόμα και τους δικού τους με τη ασθένειες των Covid που έδειξε τη γυμνότητα των νοσοκομείων και των μονάδων εντατική θεραπείας η οποία όμως πάντα υπάρχει με τα ψέματα ότι αυξήθηκαν οι κλίνες που αυξήθηκαν μεν οι κλίνες από κάποιες δωρεές αλλά ποτέ δεν προσλήφθηκε, δεν εκπαιδεύτηκε το προσωπικό για να τι λειτουργήσει με την ακρίβεια η οποία εγώ δεν βλέπω κάποιο κόμμα εξουσίαση που Ευελπιστεί στην εξουσία να λέει πολύ συγκεκριμένα σε τι ακριβώ οφείλεται αυτή η ακρίβεια και τι συγκεκριμένα μέτρα θα πάρουν για να τα αντιμετωπίζουν εκτό από τα κουπονάκια και τα vouchers τα οποία θα τα ξαναπληρώσουμε σε φόρου, έτσι κι αλλιώ. Εγώ βλέπω με τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα, το δυστύχημα στα Τέμπη, με του ιδεοδρόμου οι οποίοι είναι διαλυμένοι πάρα πολλά χρόνια το ξέρουν όλοι, και οι άνθρωποι τη αγορά το ξέρουν, και οι επιβάτε το ξέρουν. Αλλά κάνουμε πως δεν το έχουμε δει και δεν το έχουμε μάθει Εγώ βλέπω ότι η μόνη λύση είναι να επαναδραστηριοποιηθεί η πολιτική ζωή του τόπου Κλείνοντας προς τη δημιουργία ενός οργανωμένου Μεγάλου και καλά οργανωμένου και πολύ παραγωγικού δημόσιου τομέα Γιατί ό,τι και να θέλει ο καθένας να πιστεύει Δεν υπήρξε ποτέ ευημερούσα χώρα ή οικονομία Χωρίς ένα Πάρα πολύ ισχυρό δημόσιο τομέα, ακόμα και οι Ηνωμένε Πολιτείες που είναι ας πούμε το προπύργιο του καπιταλισμού, ο δημόσιος τομέας, η συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα, σε επιστήμες, σε ενίσχυση επιχειρήσεων, σε πάρα πολλούς τομεί είναι πάρα πάρα πάρα πολύ μεγαλύτερος από ό,τι φανταζόμαστε και σίγουρα μεγαλύτερο από τον ο ελληνικός και από υπήρξε ποτέ ο ελληνικός. Εάν δεν δούμε κυβερνήσεις και πολιτικούς οι οποίοι σοβαρά θέλουν να μπουν και να οργανώσουν ένα πολύ υγιή και παραγωγικό δημόσιο τομέα χωρίς τα ρουσφετολογικά, χωρίς τα πελατειακά αλλά και χωρίς την συνειδητή υπονόμευσή του δεν μπορεί να δει διοικεί το δημόσιο τομέα μια παράταξη πολιτικών οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να καταργηθεί ο δημόσιος τομέας και εμεί να νομίζουμε ότι έτσι θα πάμε προς κάποια ευημερία. Ούτε μπορεί να διοικεί το δημόσιο τομέα μια παράταξη που δηλώνει ότι πιστεύει στο δημόσιο τομέα, αλλά ε, ας τα δώσουμε και λίγο στου ιδιώτε καλύτερα. Κάποια πράγματα. Είμαστε σε καπιταλιστική χώρα. Εννοείται ότι η περισσότερη παραγωγή γίνεται από ιδιώτε, είτε το θέλω εγώ, είτε δεν το θέλω, είτε το θέλετε εσείς, είτε δεν το θέλετε. Αλλά κάποια πράγματα, οι βασικέ υποδομέ, ενέργεια, συγκοινωνίε. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος οικονομικής φιλολογίας και εμπειρίας και ιστορίας που ακόμα και στις πιο ελεύθερες αγορές αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα ότι είναι πολύ πιο αποδοτικό το να τα διαχειρίζετε το δημόσιο. Μα αυτά και με αυτά αλλάξαμε ιδέα τη χρονιά μες την εκπομπή μας μπαίνοντα στο δεύτερο δίσκο από το Σουβενάντσ στο. Ιανουάριο Μραχέμου, πάμε στο σε ένα κομμάτι που λέγεται Ιανουάριο. Δεν ναι, το ξέρω ότι δεν είναι Ιανουάριο, αλλά δεν πειράζει εμεί ακούσουμε τον Ιανουάριο και σωτηρία δεν είχαμε, αλλά την ακούσαμε, Ιανουάριο λοιπόν. Το οποίο εγώ να αναρωτιέμαι Και αναρωτιέμαι όλο και περισσότερο Είναι πως θα κάνουμε μια κοινωνία Να θελήσει Να στήσει ένα δημόσιο Τι είναι το δημόσιο Έχουμε μάθει να το λέμε κράτος Δεν είναι το κράτος Δεν είναι η έννοια της εξουσίας αυτή Του κρατεού κράτους Που δίνει τη δυνατότητα Να παράγεις Πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε όλοι δηλαδή να κατευθύνεις την κοινωνική δραστηριότητα και την οικονομική προς την ικανοποίηση αναγκών και προς την ισότητα των ανθρώπων, έστω και τη μερική ισότητα στο δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή, στη ζωή πρώτα απ' όλα και την αξιοπρεπή ζωή. Το δημόσιο είναι ο χώρος ο οποίος ανήκει από κοινού σε μα. Είμαστε Το δημόσιο είναι σε νομικό και οικονομικό επίπεδο είναι η έκφραση της επιθυμίας μας όλων μαζί να ανήκουμε σε μια συλλογικότητα με τις μεγάλες διαφορές μας με τους ανθρώπους που δεν θα θέλουν να ανήκουν αλλά την επιθυμία του ρεύματο των ανθρώπων της μεγάλης μάζας, του κύματος να εξασφαλίζει για τον εαυτό της όπως οι κοινότητες οι πιο πρωτόγονες των Ινδιάνων, η μυρ, οι οικογένειες στη Ρωσία, στη παλιά τσαρική Ρωσία. Να εξασφαλίζουν ω οικογένειες οι άνθρωποι μεταξύ τους μια διευρημένη οικογένεια τα προστοζήν και την αξιοπρεπή ζωή και την πολιτισμένη ζωή μεταξύ μας. Βλέπουμε όμως ότι με τα χρόνια, βλέπω με τρόμο, ότι με τα χρόνια το Ιδεολογικό υπόβαθρο το οποίο οδήγησε στον νεοφιλελευθερισμό, το οποίο είναι ένα συνειδητό ιδεολογικό υπόβαθρο που δημιουργείται μέσω τη της παιδείας, τη παιδείας στα στην εγκύκλιο παιδεία, δηλαδή στο πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμι Τριτοβάθμι εκπαίδευση, αλλά και τη παιδείας με την έννοια του πολιτιστικού προϊόντο ή υποπροϊόντο που υπάρχει στα μέσα ενημέρωση, α πούμε, ή στη λογοτεχνία που γράφεται. η υποπροϊόντος που υπαρχει στα μεσα ενημερωση α πουμε η στη λογοτεχνια που γραφετε η Βλέπω ότι αυτό το ιδεολογικό υπόβαθρο του νεοφιλευθερισμού, δηλαδή ο μεγάλος ατομικισμός υπάρχει παντού, υπάρχει στα οριστερά κόμματα μέσα υπάρχει στις συλλογικότητες, στις περίφημες συλλογικότητες στους συνεργατισμού. υπάρχει η έννοια πια, εδώ και χρόνια, του σε μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύουμε στη συλλογική δουλειά και στα συλλογικά δικαιώματα, υπάρχει έννοια ότι εγώ ξέρω καλύτερα από σένα τι είναι το συλλογικό, το οποίο ακούγεται σαν μια αστεία αντίφαση, θα ακουγόταν, αν δεν ήταν μια τραγική πραγματικότητα που μας εμποδίζει, μας δημιουργεί διχόνοια. Έχουμε μάθει στο πετσί μα πια οι σύγχρονε κοινωνίες, έχουμε μάθει στο πετσί μα και ζούμε το διέρη και βασίλευε που μας επιβλήθηκε. Μα επιβλήθηκε από ανθρώπου που θέλουν να εξουσιάζουν με το Διέρη και Βασίλεβε, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, είναι πολύ προβλέψιμο και είναι μια παγίδα που, στην οποία συνήθω οι περισσότεροι πέφτουμε Πώ θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε λοιπόν ένα δημόσιο, γιατί το θέμα δεν είναι να διεκδικήσω στον δρόμο το να μπει η τηλεδιοίκηση, η οποία είναι και πάρα πολύ κακή λέξη. Είναι το telemanagement management που σημαίνει τηλεδιαχείριση, αλλά μα αρέσει όλα να τα διοικούμε, δεν μα αρέσει να διαχειριζόμαστε να χειριζόμαστε να λειτουργούμε τη τηλελειτουργία το παμε είπαμε τηλεδιοίκηση από τους δύο τρόπους που είχε το management να πάει στα ελληνικά αυτό που είναι τεχνικό θέμα που είναι προφανώς διαχείριση ή λειτουργία το κάναμε και αυτοδιοίκηση το θέμα λοιπόν είναι προφανώς να μπουν τα τεχνικά μέσα στα τρένα για να μην σκοτώνει το κόσμος προφανώς να μπουν θμάρχε εκπαιδευμένοι προφανώς να μπουν πιο πολλοί γιατροί στα νοσοκομεία το θέμα όμως είναι να καταλάβουμε ότι επιθυμούμε και θέλουμε ένα πολύ μεγαλύτερο από την τώρα και σε πολύ καλή λειτουργία, οργάνωση και με συνειδητή αποστολή δημόσιο. Και αυτό εγώ δεν το βλέπω από την κοινωνία ούτε να το επιθυμεί, ούτε να το επιδιώκει, ούτε να κάνει το παραμικρό βήμα προς τα εκεί. Μιλάμε για μικρά βηματάκια. Μιλάμε για θα κάνω μερικέ προσλήψεις ή δεν θα κάνω μερικές μερικέ με πηρεάζει η με επηρεάζει οικονομια Μιλάμε για βασικές προτεραιότητες και οι βασικές προτεραιότητες είναι να ζούμε από κοινού να ζούμε ως συλλογικότητα μια κοινωνία ακόμα και αν δεν είμαστε μία μεγάλη συλλογικότητα αλλά να ζούμε σαν να ήμασταν εφόσον βρίσκουμε το κοινό καλό και αν μπορούμε και σε μικρές συλλογικότητες να καταφέρουμε να ζούμε και να καταφέρουμε να ζούμε χωρίς δυσπιστία το βασικό χωρίς τη βιασύνη να κατηγορούμε χωρίς τη βιασύνη να διαλύουμε ό,τι πάει να δημιουργηθεί μικρό είναι μια ανατροπή την οποία ελπίζουμε πάντα στην επόμενη γενιά αλλά ο χρόνος είναι τώρα πάντα και ό,τι λίγο μπορούμε να αφήσουμε ο καθένας πίσω αλλά κυρίως ο συλλογικότητα καλύτερα να το ξεκινάμε από τώρα Like a dream, σαν ένα όνειρο Thank mm -hmm. you.